Στήχη 40-45 Θεραπεία του λεπρού 40 Και έρχεται προς αυτόν κάποιος λεπρός ο οποίος τον παρεκάλληγε να τη στώσε μπρός του και του έλεγε ότι «Εάν θέλεις, έχεις την δύναμη να με θεραπεύσεις και να με καθαρίσεις από τα σπληγά και τα εξανθήματα της ασθενίας μου». 41 Ο δε στον τον ευσπλαχνίστη και αφού άπλωσε την χείρα του τον και του λέγει «Θέλω καθαρίσου». 42 και όταν είπε ο Ιησούς το θέλω καθαρίσου, αμέσως τον άφησε η λέπρα και καθαρίστη. 43. Και αφού το απογόρευσε ναυστηρά να μην διαδώσει την θαυματουργική θεραπεία του, τον έβγαλε αμέσω έξω από το μέρος που ήσαν και του είπε. 44. Πρόσεξε να μην είπεις τίποτε εις κανένα, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου στον ιερέα και πρόσφερε δια των καθαρισμών και τη θεραπεία σου από την λέπρα εκείνα που διέταξε ο Μωυσής, για να χρησιμεύσει εξετασί σου από τον ιερέα και η προσφορά του δώρου σου ως μαρτυρία και απόδειξης εις τους Ιουδαίους, ότι και εσύ πράγματι θεραπεύθεις, αλλά κι εγώ δεν ήρθον για να καταλύσω τον νόμων. 45. Αυτός όμως, όταν ευγήκεν, ήρχεσταν να διακηρύσει πολλά περί του Κυρίου και να διαφημίζει το ιστορικό της θεραπείας του, ώστε ο Κύριος να μην μπορεί πλέον φανερά να έμβει στην πόλη, διότι θα προκαλεί το σιρωή και του λαού υπεραυτού. Αλλά έξω οι σερήμους τόπους και ρίχονται προς αυτόν από όλα τα μέρη.